Ε τελευταία ημέραι του νεανίου. Η ανθεμάτουσα εποχή της φύσεως είχε παρέλθει. Η ζωή ρώτης, το επαγωγόν των εξοχών δεν υπήρχε πλέον. Τα φύλλα, ουχή πράσινα, αλλά κατάχλωμα, έπιπτον εμπλέοντα την μελαχολίαν και δεικνύοντα το άστατον των επιτισγησόντων ή το πλέον φθινόπωρον. Οι συνήθις αραστέ την εξοχών δεν έβρισκον πλέον την ευχάριστησήν εκείνην, ή νυστάνοντο άλλοτε, δύο και σπανιότατα εξήρχοντο ουδέν τι κοινών έβρισκον πλέον μεταξύ της φύσεως και της νεότητος αυτών. Εν τη αυτή καταστάση της φύσεως, νεανίας, χλωμός, εστερημένος του φωτός των οφθαλμών, μετατρεμούν των γονάτων, εριδόμενος επί την και βυχών, είχεν εξέλθει στο πλησίον δάσος οδηγούμενος παρά την γυναικός. Προχωρήσαντες ολίγων, εκαθέστησαν υπό τη δένδρον το ασθενού στηρίξαντος τα νότα εις τον κορμών αυτού. Εκεί, αισθανόμενος την οχρότητα της φύσεως, «Πέσατε, πέσατε», είπε φίλα «εκάστη πτώσης φίλου είναι η θάνατος». Μια αποσύνθεση στων υπαρχόντων μια ζωή δια το μέλλον. Τι αυτή η φύσις; ο μεν καταστρέφεται προσωφέλειαν του δε. Τα φύλλα ταύτα θέλουν χρησιμεύσει στροφή διάλα μέλλοντα, ακμαία όντα. Αλλά τι αυτή και η του ανθρώπου ζωή. Παρέρχεται ο ει ή να παραχωρήσει μέρος το ετέρο. Καγώ, προσέθηκεν, ήμην ακμαίος, νέος, δροσερός, φριγών. Καγώ, άλλοτε, πως εν το δάσι τούτο, δεν έτρεξα πλήρη ζωής με τα φίλων και φίλων. Ναι, είπε, ναι, ακριβώς το δέντρον τούτο, ο περσίμερον μη χρησιμεύει ω στήριγμα των ασθενών μου μελών, το δένδρον τούτο. Ο περσίμερον ο χρον, ο σεμέ, ρύπτη τα φύλλα αυτού. Αποθνίσκον προσωρινό, το δένδρον τούτο, είπε, και δάκρυα έρευσαν εκ των τυφλών αυτού οφθαλμών. Έπαυσε προς στιγμήν η αναπνοή αυτού, μεθό. Το δέντρον τούτο είναι μάρτη, και των ιδιτάτων στιγμών της ζωής μου, επέπρωτο όμως να είναι μάρτη και των λυπηρωτάτων στιγμών, αλοπία μεταβολή. Τότε το ανθυρών, ήδη δε, Πλωμών. Τότε εσύριζε ως το άσμα της Αϊδόνο, νίν ω ως το του Κίκνου. Ημή, ο πόσον τα ανθρώπινα και πόσον πρόσκερος η ευτυχία. Υπό το δέντρον τούτο ακριβώς είχον συναντηθεί κατά πρώτην φοράν μετά τη Μαρίας εντάφθα. Ναι, εντάφθα είχομαι ενορκισθεί ότι θέλωμεν μείνει πιστή μέχρι θανάτου. Ναι, είπε μετά την άστιγμας και προσεπάθησεν εγερθείς από τόμος ή να αναλάβει την προτέραν αυτού ζωήν και ευτραπελείαν, αλλά φεύ. Μόλις η να εγερθεί εριδόμενος επί της βακτηρίας τα δεδάκρια αυτού ερέων επί τη τόση αδυναμία. Ήρξα το αναζητών τη υψηλαφυτή επί του κορμού του δέντρου με το λίγον «Ιδού» είπεν ο χρότερος ήδη «Ιδού» και εστηρίχθη η μηθανη επί του δέντρου «Ιδού» είπε πάλιν με το λίγον νεγερθείς, το έμβλημα της αμοιβαίας ημών αγάπη. Τούτο το μονόγραμμα ήχομεν εν χαράξει επί τη ημέρα του όρκου ημών. Το σύμπλεγμα τούτο θα υπενθύμιζεν ημίν περί της αμοιβαίας ημών αγάπης. Αλλιδού με τα παρέλευση τόσον ετών και τι είχομεν υποσχεθεί ότι καθεκάστην θα συνειρχόμεθα υπό το δένδρον τούτο. Ιερόν δί μας, ή να επαναλάβομεν τον όρκο. ημών. Σήμερον όμως, μόλις έρχομαι εγώ τυχαίως και χλωμών ευρίσκω το δένδρον Τότε είχον φίλους, είχον φίλας. Πάντε επεθύμουν ή να μην πλησιάζωση πλην ήδη. Φεφ, πάντε μ' αποστρέφονται. Μόνον δε συ, συ, Μαρία μου, δε μάθηκε. και εγώ τόσον σκληρός συ εφέρθην, διώ και τιμωρήθην. Σύγνωθη, ο σύγνωθη. και με τα ήρξα τοχήνων ποταμών δακρύων, επί τη αναμνήση της παρελθούσης αυτού ζωής. η δε πλησιών αυτού νεαρά γινή, επίσης εν έχει έγινε άφθονα δάκρυα, πυρωμένη, όπως παρηγορήσει αυτόν. Ο δυστυχής σούτος κατήγεται το εκ του πλησίον χωρίου, δε ορφανός δε τε και μητρός μη δέχον πόρον πόρων δυνά ζωή, είχεν επιδοθεί εκ μικρά αιτη ηλικία στο επάγγελμα. Νέος, εύρωστο, πλήρη φρύγου, διήρχεται των βίων του, βόσκων το μικρόν πίμνιό του, αντίτε μαχίου άρτου, ει το δάσο τούτου, και έχουν ω μόνους συντρόφου, τον αυλών και του σκήνας αυτού. Το δέντρον υφωή βρίσκετο, ή το το παλάτιον αυτού. Εκεί εκάθειτο, περικυκλωμένος υπό των κοινών και αυλών, και ως μόνους ακροατάς και κριτάς έχουν αυτούς τους σκήνας, και την εντοδάση βόσκουσαν εκεί πλησίων το πίμνιον αυτή βοσκών και συνομήλικων Μαρίαν. Άπαντα τα μέλη, άτινα έμελ του αυλού, έφερον διαφόρους επωνυμία, η δικά του, έχουσα σημασία διευθών, δηλαδή ότι ήθελε να προσκαλέσει την σύντροφων αυτού Μαρίαν. Έμελπε ορισμένον τη μέλος, επί τη ακοή του οποίου αυτή προσήρχε το, όταν δε ήθελον να αποχωριστώσιν έτερον. Είχε μελοποιήσει και έτερον. Οπερ παίζον μέραν τηνά εμπαθώς προ της Μαρίας, και επιθυμώνει να μάθει ανέκα με την απαιτούμένη εντύπωσιν. Εννοείς το άσμα τούτο τι θέλει να είπει, Μαρία, ειρώτησεν. Όχι, απήντησεν αύτη αφελώς. Τούτο σημαίνει σ' αγαπώ. Και ανταλλάξαντες βλέμματαχοι, ιστάνθησαν αίσθηματιτέως άγνωστον αυτής. Η Μαρία έκτοτε επεθύμει πάντοτε, όπως μελπη συχνάκης το τοάσμα, Ούτως δε υπερήφανος επί τη ικανότητη αυτού, ύβλη παρατηρών την Μαρίαν. Εις αυτό το δάσος συχνά ήρχοντο εκ της πλησίων πόλεως και οι μικροί τηνές επισκέπτε, εξερχόμενοι στον τον περίπατο μετά τον παιδαγωγόν αυτόν, ακούοντες του μικρού βοσκού αυλούντος και συμπέζοντες μετά αυτού. Καταγοητευμένη δε εκ της αναστροφής ταύτης και πλήρη χαράς, αφηγούντο εις την μητέραν αυτών περί αυτού, επιμόνος δε και δυνεκώς πως σε ή να έλθει και είδη των μικρών βοσκών. «Να τον κάμω μεν αδελφόν», έλεγον, είναι μικρός ως ημείς. Θα υπάγομενο νομού στο το σχολείον, θα συμπέζομεν και θα ψάλλομενο νομού. Η μύτηρα αυτών, χείρα πλουσία, προ λίγων ημερών είχε να απολέσει εν των τέκνων αυτής. Έχουσα δε μεγάλην δυναμίαν επί των τέκνων αυτής, είπε ότι θα συνοδεύσει αυτά κυριακήν την άει στο δάσο παρά το βοσκό. Έμπλε η οι δύο αδελφοί, θυγάτερτε και ιός, περιέμενον την οριστή σαν ημέραν. Η ορισμένη ημέρα ήλθε. Προετοιμασίε τεινές εγένοντο, εδέσματα τεινά και λοιπά πλακούντια δεν ελισμονήθησαν δια των φίλων μικρών βοσκών. Ο μικρός βοσκός, ήδη ευρίσκεται υπό το δένδρον, ασχολούμενος με τον αβλόν, δηλαδή μέλπον νέων τι μέλος. Η Μαρία δεν είχε έλθει κατεκείνη την ημέραν, επειδή το αδιάθετος. Μακρόθεν έτη η φωνή του αυλού η κούστη. Αποτελούσα μετά των ασμάτων των του δάσους πλατάνων και του τερετισμού του τέτιγκος το σού τον ιδίαν αρμονίαν, ώστε η χείρα, μήτυρ των μικρών, ασυνειδήτος επετάχυνε τους βιματισμούς αυτής. Προς στιγμήν, ή θέλησε, σταματήσασα, να κροαστεί. Ήταν όμως πάλιν προχωρήσαντες, αφήκοντο εις των προσών όρων. Ο μικρός βοσκό. Επί τη παρουσία του νέου προσώπου ο περίτο άγνωστον αυτό ο λίγων συσταλής έπαυσε των αυλών χωρίς όμως να γερθεί εκ του μέρου αυτού. «Εξακολούθη» είπε η χείρα «Εξακολούθη δεν είμαι ξένη είμαι η Μήτρη των φίλων σου είναι η μητέρα μας» είπαν τα παιδιά. Εμπρός, παίξε το τραγούδι της Μαρίας. Όχι, είπε ο άλλος. Το ειδικό μου. Ο μικρός βοσκός έλαβε χείρα στον ναυλόν. Θα σας πέξω ένα νέο, είπε. Σήμερον το έκαμα. Αλη μαρία δεν ήλθε να κομί. Θα το έπαιζα να είδω τι θα είπε, αλλά το παίζω εις σας. Και έριξα το μέλπον μέλος τη μελαγχολικών και πλήρες περιπαθίας. Το μέλος του το το σου επί της χείρας, ώστε μόλις η να κρατήσει τα δάκρυα αυτής. «Αρκεί, αρκεί», είπε. Να αρτήσω μεν ολίγον, και πι πάλιν Και εν το άμα παρετέθησαν τα γλυκίσματα και επιδόρπια. Ο μικρός βοσκός, ω ποτέ δεν είχε γευθεί τίου των ιδέων γλυκισμάτων, απλίστος επετέθη κατά αυτόν, καταβροχθίζον αυτά το εν κατοπίν του άλλου. Η γραία χείρα δεν κατεβίβαζεν δόλο τους οφθαλμούς αυτής από του νέου βοσκού. Έβρισκε δε τους χαρακτήρας του προσώπου αυτού ομοιότητα την άμετα του μόλις τελευτείσαντος ιού αυτής Και όσον περισσότερο προσήλωνεν τους οφθαλμούς αυτής επαυτού αυτού, τόσον περισσότερον ετάφτιζε του χαρακτήρα του προσώπου αυτού μετά τον του τελευτείσαντος. «Ο οποία ομοιώτης», είπε κάθε αυτήν «και γίνεται μελαγχολική επί τη αναμνήση του τέκνου αυτής». «Πολύ συλλογίζεσαι», είπε ο μικρός και το μελαγχολικη επι τη «Τώρα, πολυ συλλογιζεσαι ειπε ο μικρό. εφάγομεν, Θέλω σας πέξει παίξει ένα άλλο, όπου θέλετε χαρί. Και εν το άμα, εξαγαγών και πάλιν των αυλών αυτού εκ ζώνης, Ήρξα το αυλόν Και το όντι, το άσμα και τη εστερίτο της μουσικής εκείνης τέχνης, Όμως εν είχε τι το ιδιαίτερον, όπερ προκάλι την ευθυμίαν και αγαλίασιν, «Το άσμα τούτο», είπε, Παίζω μόνον κατά τα σκυριακά. κατόπιν ήβλισεν εν και ούτω καθεξής». Ε, ωρε, παρήλθον τάχιστα. Ο ήλιος επλησίαζε στην την αυτού, πέμπον οροδοχρώους ακτίνας, Να σε κάμω παιδί μου, είπε Χείρα. γίνεσαι. Εγώ θα σε ενδύω καλά, θα σε τρέφω καλά, θα σε στείλω στο σχολείο και θα παίζεις πάλι με τους φίλους σου. Εγώ το δάσος μου δεν αφήνω, είπε ο μικρός βοσκός, ούτε τον αυλών, ούτε τα πρόβατά μου. Στο δάσο σου πάλιν θα έρχεσαι, των αυλών σου επίσης δίνασαι να παίζει. Δεν θα είσαι όμω δούλο, Δύο λίγων ψωμί, αλλά σύ θα είχε υπηρέτα και βοσκού. Ο μικρό ο ολίγων ευχαριστήθη και εντιθύμηση τη φιλοτιμία αυτού. Αύριον είπε, Βλέπομαι. Να σκεφθώ. Κατά αυτό το διάστημα έχουν ετοιμαστεί διάφοροι ανθοδές με, εκ των ανθέων του δάσους και Στέφανη. Ούτο δε εστεμένοι οι δύο αδελφοί, και κρατούντες εν τε αυτών ανθοδέσμα εκείνων αυτάς με τα φωνών και ασμάτων αφελών, σκερτώντες και ευχαριστημένοι της εκδρομής τάφτης ο δέναιος βοσκός, εγερθής, οδηγεί. πέζον των αυλών αυτού, τα πρόβατα εις την μάντραν. Τον ήλιον, απαυδίσαν ήδη, είδη, είχε διαδεχθεί η σελήνη. Ουρανός η το πλήρης αστέρων, τα πτηνά έχον πλέον επιστρέψει εις φολέας αυτών, η εσπέρα ή το μαγευτικό τάτι. Η βλυχή των προβάτων και ο ταιρετισμός του τέτιγκος μακρόθεν οικούοντο. Το παν, η χέτη το επιβλητικόν, ούτω, ώστε και το μάλλον αθέο θα ενέπνεε την ιδέαν της υπάρξε αν ως ανωτάτου την Ο περθεών καλούμεν, Τα παιδεία της χείρα έψαλον παιδικά άσματα αμερίμνος. Η δε γραία χήρα το εις μελαχολίαν, αναλογιζομένη και τα της παιδικής ηλικίας. Την νεότητα, την ευτυχίαν και την ειν κατάσταση αυτής. Ναι, είπεν, αύτη καθε αυτήν, μόνον εν τη νεότητη, τη μεστή ελπίδων, έστω και φρούδων, έγκυται η ευτυχία. Κι όμως, ουδέν μόνιμον. Ευτυχής, εάν εκτός ούτων μικράς ηλικίας τύχομεν καλής ανατροφής, καλού οδηγούεν το βίο ημών. Η παιδική ηλικία είναι η μόνη, κατά την οποίαν προετοιμάζεται η ευτυχία και η δυστυχία του μέλλοντος. Υποτίου των σκέψεων εμφορούμενοι αφήκοντο ήκαδε. Έκτοτε όμως η χείρα κατ' ουδέναν τρόπον η δύνατο να λυσμονήσει των μικρών βοσκών. Ενόμιζεν ότι είχαν ήδη την σκιάν του αποθανόντος τέκνου της. Η δε ζωηρά φαντασία αυτής και η πρόσφατος έτη στέρησης αυτού επέδρα έτη μάλλον, διό αυτή κατεκυριεύθει υπό ακαθέκτου πόθου όπως υιοθετήσει των μικρών βοσκών, εις τον οποίον έδωκε πλέον το όνομα του τελευτήσαντους Αλεξάνδρου, αντί το του Γιώργου. Ο μικρός βοσκός αφετέρου, και δεν επιθύμει να εγκαταλείψει την ήδη ηθισμένη ζωήν, αλλά παροτρινόμενος υπό τις εξημένης αυτού φαντασίας του να γίνει αυτός κύριος, να διατάσει, Όπω έβλεπε παρά το κυρίο αυτού αφετέρου δε η να ελευθερωθεί πλέον από αυτού λίαν αυστηρού και λίαν διστρόπου. Ω τη τόσο να μην το αυτό, επιτέλει εσωτερικό κατεπίστη. Πολάκις είχε επιθυμίσει όπως θα ελευθερωθεί από αυτού. Αλλά το αυτον, διότι ο Χίου Λυγάκης είχε λάβει πληγάς παρά αυτού. Ήδη ενόμιζεν ότι έχει υπερασπιστεί. Επομένως, θα δύναται να εκδικηθεί αυτον. Δυο, εκείνη την εσπέραν, επιστρέψασες στο χωρίον, ή θέλησεν ελευθεριότερον όπως ομιλήσει το κυρίο αυτού. Αντί πολλών όμως τιμών, το ξύλον έπεσε να νηλεώσε π' αυτού, ούτως ώστε μέλενε ραβδόσεις, διαχαράχθησαν καθόλων το σώμα αυτού. Ούτως ήδη ή το στερός αποφασισμένος, όπως εγκαταλείψει αυτόν. Δεν έμεινε δε διουδένετερον, ίδια την Μαρίαν, εις την οποίαν δεν είχε παίξει έτι το τελευταίων δεμάχιον του μουσικού άσματος αυτού και παρά τη οποίας δεν είχε λάβει τον τελευταίο αποχαιρετισμόν. Την νύκτα εκείνη αναμφιβόλως, ούτε το εδόθητο φαγητόν, αλεστάλη ευθύ παρά τη ποιμέσιν Όπω μείνει πλησίον αυτόν νη τη, ένεκα τη αυτού. Ο Γιώργιο, ήδη εφαντάζεται το μέλλον αυτού τραγελαφικότατον, δεν είχε νουδέ να παραλάβει εκτό του αυλού αυτού, τον οποίον έφερε πάντοτε μεθεαυτού. Μόλι εξημέρωσεν, αυτός ευρέθη υπό το δέντρων, μέλπον το άσμα, οπερεσήμενε πρόσκλησιν της Μαρίας, ή της ευτυχής επί τούτο, δεν ειργοπόρησε να ακούσει του γνωστού αυτοί μέλους και ταχύ το βήματι να προσέλθει αυτόθι. Μαρία, από χθε δεν σε είδον. Όμως εντός τόσον ολίγου χρονικού διαστήματος συνέβησαν πολλά πράγματα. Εγώ θέλω αφήσει πλέον τα βουνά και τα πρόβατα και θέλω γίνει πολίτης. είδε του τους ραβδισμούς, υπεδεικνύον τη γυμνήν ράχην αυτού. Με ξυλοκόπησαν πάλιν. Είναι η τελευταία μέρα όπου με βλέπεις. Τι λέγεις, μήπως αστείζεσαι, είπε η Μαρία. Όπου και αν πορευτείς, θέλω σε ακολουθήσει. Όχι, όχι, είπε. Συ έχεις μητέρα, πατέρα. Δεν σε αφήνουν εκείνη. Γένω κι εγώ να έβρω Και, και πού θα έβριστη αυτήν. Ήδη έυρων χθε, Την μητέρα των μικρών πολιτών. οι οποίε συχνάζουν εντάφθα. Σήμερον θέλω απέλθει προζήτησην αυτών. Δεν σε αφήνω, είπε η Μαρία. Ή έρχομαι κι εγώ. Αδύνατον, αδύνατον να μείνω. Κατά το παρόν απεφάσισα πλέον. Όμως θα έρχομαι πάλι να σε βλέπω. Τον αυλόν μου επίσης θελοπαίζει. Η Μαρία βλέπουσα ότι οι λόγοι αυτής αποβαίνουν μάταιοι. Παρακάλεσε όπως παίξει πάλιν εκείνο το άσμα όπερ λέγει Σ' αγαπώ Ο Γιώργιος ήδη υπερπάσαν άλλην φοράν Έπεξε μέστησιν Ούτι δεν ομίλουν Αλλα καρδία αυτών συνεννοούντο αισθάνοντο αλλά δεν εγνώριζον τι και δεν εγνώριζον πώς να ονομάσω το αίσθημα τούτο. Εν τούτης, καθόλα ήσαν συμφωνοί. «Θέλω», είπε η Μαρία, «το άσμα τούτο να ακούω καθεκάστην ημέραν, θα σε περιμένω εντάφθα τάφθα, Δια να μη παίζει των αυλών σου, Και θα πέρχεσαι πάλιν. Ναι, ναι, Είπεν ο Γεώργιος, Ήδη αφήνω εις τα πρόβατά μου, Αν Και ουδέν είπε περιεμού μου, Εν τούτης, Άκουσον και τούτο το τελευταίο, και να μη τι λέγει. Και ο μικρός βοσκός πάλιν ήρξα το μέλπον δια του αυλού αυτού τόσον ιδέως και τόσον εμπαθός, ώστε τα χείλη αυτών αγνοώπως συνεινώθησαν εις γλυκύτατων ασπασμών. Οι κίνες Ήχωνε γερθεί τους οπιστίους πόδας αυτών, ω η σεβόμενοι και ούτι την στιγμήν τάφτην, Καθήν τα δύο ταυτα τα πλάσματα, συνεινούν το ψυχικός. Η βλήχή των προβάτων, εδιπλασιάστη, Τα πτηνά ήρξαν το κελαδούν τα Ολόκληρος δέ η φύσης, η να ημιδία επ' αυτών. «Το άσμα τούτο λέγει», είπε η Μαρία, «σ' αφήνω χαίρε, αλλά σε παρακαλώ μην παίξεις αυτό ποτέ, επιφέρει λύπη και μελαγχολίαν». Εν τούτης απεσπάστη το ασμα τουτο λεγει ειπε η μαρια Σαφήνω χαιρε αλλα σε παρακαλω μην παιξεις τούτο τουτης απεσπαστη το τοσο τού το συμπλεγμα ο δε μικρός βοσκός έλαβε την προς την πόλη να άγουσαν, Δίνεκος προφέρον το όνομα, Μαρία, Μαρία. Η δε Μαρία, επί αρκετών χρόνων, αφού δια των οφθαλμών παρακολούθησαν αυτόν, επιτέλει, μη δυναμένη ή να τον βλέπει, ανέβει επί του δέντρου, βόσα. Γεώργιε, Γεώργιε! Αλλιώ είναι το μακράν και ουδεμια φωνή πλέον έφθανε μέχρι σ αυτού. Ή το έφτανε πόλεο, ότε βλέπει την χείραν ερχομένη προσε αυτόν. Η το πλεον πλησίον τη πόλεως, οτε βλεπει την χειραν ερχομενη προς αυτον η μη δινηθήσαν αν θέξει Είχε εν κινήσει πάλι μετά των τέκνων αυτή προ το δάσο, επισκοπό όπω πίσα παραλάβει αυτόν πλέον ούτω ή άλλω. Επειδή τη συγκυρία τάφτη, μεγάλο ευχαριστηθήσα, έσπευσε όπω ένα αυτόν, μη δυναμένη πλέον να κρατήσει την ευχαρίστηση και χαρά ναυτή. Επιστρέψαντε ήκοι. Η χείρα έσπευσεν να το προσφέρει πρώτον εδωδημόντι το οποίον ο μικρός κατεβρόχθησεν εν το άμα, επειδή δεν είχε φάγει τι αυτή είναι πάντοτε η τύχη του ορφανού; Μόνο η μητρική στοργή είναι κίνη, η οποία θυσιάζει πάσαν αυτής την ημέραν. Ναι, είπε η χείρα, τι αυτή είναι πάντοτε η τύχη του ορφανού. Μόνον η μητρική στοργή είναι εκείνη η οποία θυσιάζει πασαν αυτή την ησυχίαν υπέρ των τέκνων αυτής. Μόνο τα μητρικά σπλάχνα γνωρίζουν τι αισθητέκνών. Ορφανό όμω ορφανός όμως, ισιονδήποτε μέρος και ανεβρίσκεται, Όσον και αν ενίοτε υπέρ φαίνονται ότι αγαπούν αυτόν, η αγάπη αυτή πάντοτε είναι δολία. Μετά ταύτα, επαριγόρισε τον μικρόν βοσκόν. Ενέδεισεν αυτόν με έτερα καθαρά ενδύματα, και τη παρακλήση αυτού υπεσχέθη ότι θέλει επιτρέψει αυτό πάλιν, ο Σάκης θέλει, ή να απέλθει ομού με την συνοδείαν εις το αυτό δάσος, και παίξει των αυλών αυτού, όν περέφερε μεθ' αυτού. Ο μικρός βοσκός, βλέπουν τη λαμπρότητα των ενδυμάτων ε, χάρη. Ω συν επόμενον διεν μικρών πεδίον. Την Μαρίαν όμως δεν την ελισμόνησε. την επομένην, η πρώτη αυτού παράκλησης, ήταν απέλθει μετά αυτόν εις το και παρουσιαστεί μετά των ενδυμάτων τούτων εις την Μαρίαν και παίξει τον υποσχεθέντα σκοπών. Η χείρα δεν ερνήθη, και εκείνησε δια το ορισμένον μέρος. Καθόλυν ταυτην τη διάρκεια της οδηπορίας, Εφόσον επλησίαζον προς το δέντρο Υπό το οποίον εσύχναζον, Τόσον η καρδία του μικρού βοσκού, Έπαλεν ισχυρότερον, Του θόπερ, ουδαυτός ούτως η δύνατο να εξηγήσει. Η Μαρία δε, Λυπημένη και σύνουσε κάθιτο υπό το δένδρον, Αναμένουσα των μικρών αυτής φίλων και ελεηνολογούσα εκείνη τη στιγμήν. Καθήν η χείρα απέσπασαν απ' αυτής των σύντροφων και την ευτυχίαν αυτής. Μακρόθεν παρατηρεί την χείρα, ερχομένη μετά των τέκνων αυτής. Άλλο μικρός βοσκός λύπη. Τότε η μελαγχολία αυτής έτυπε περισσότερον ευξήθη και ηγέρθη, όπως απαιτήσει παρά της των σύντροφων αυτής. Αλλά εν τω μεταξύ παρετήρησε πρόσωπον τί ταυτόν όμοιον το του Γεωργίου, αλλά υπό άλλην μορφήν. Τεταραγμένη και μη δυναμένη να εξηγήσει το φαινόμενον τούτο παρετήρη ή να αναγνωρίσει το γνωστόν αυτοί πρόσωπον, όπερ προσήλθε προς αυτήν μηδιόν. «Μαρία, Μαρία», ανεφώνησε ο μικρός βοσκός γελόν, «κοίταξε τα ρούχα μου, δεν με γνωρίζεις». Και τρέξας προς αυτήν, ενεγκαλίσθη αυτήν θερμός. Η Μαρία τότε, μόλις ηδεινήθη να αναγνωρίσει αυτόν, Θαυμάζουσα δια την μεταβολή αυτού. «Α, λέγει μετασυγκινήσεως, τι άσχημος που έγινες. Τώρα, πώς θα πέξεις των αυλών σου με αυτά τα ένδυματα? Όπως και άλλοτε, απαντά, και εντό άμα εξάγει τον αυλών και αρχίζει το γνωστόν αυτή σκοπών. Ταύτην την φορά, όμως Ουδεμίαν εν τύπωσιν Ενεποίησε εν αυτή Ο σκοπός ούτως Ο οποίος άλλοτε τόσον εν Και εν έπνε χαράν Αμα και λείπην. Η Μαρία Ουδόλος ευχαριστήθη Την ημέραν Δεν μ' αρέσει έτσι επανέλαβε Βάλε πάλι τα πρώτα σου ενδύματα και τότε ο σκοπό θα μη αρέσει. Ο μικρός όμως βοσκός γέλα και παρηγόρει αυτήν ότι ούτω είναι καλύτερον και του λοιπού δεν θα ήχων από τι να φοβόνται, Ήτα εζήτησε πληροφορίας περί του κυρίου αυτού και έμαθεν ότι προετοιμάστη δι' αυτόν μία καλή και αυστηρά τιμωρία, όταν αναγκαστεί υπό τη πίνη να επιστρέψει. Η Μαρία, καθόλου το διάστημα της διαμονής αυτών, ή το μελαγχολική, είχε χάσει την προτέραν αυτής επιθυμίαν. Ιωνή προβλέπουσα κακά αποτελέσματα εκ της μεταβολής ταύτης. Η ώρα είχε παρέλθει πλέον. Τα παιδεία είχαν ευχαριστηθεί πάλιν εκ της εκδρομής τάφτης, συλλέξαντα κατά το σύνηθες άνθη. Ήδη όφιλον να αναχωρήσωση πλέον. Οι γέλωτες, τα πηδήματα, εδιάφορες αφελείς παιδικές ερωτήσεις, ήσαν διειναικείς καθοδόν. Πάντες ήσαν ευχαριστημένοι. Μόνον όμως η Μαρία είχε μείνει εν το δάση, κλαίουσα δια των ανέλπιστων τούτων αποχωρισμών αυτής από του βοσκού. και αυτός δε ο μικρός βοσκός αφαίνεται εν αρχής σύνους, ή τα όμως τάχιστα ανέλαβε την προτέραν αυτού η τα ομως ταχιστα ανελαβε την προτεραν αυτου η Μετά την εκδρομή ταυτην ούτω είχε καμή και δύο ετέρας εκδρομάσεις το αυτό μέρος. Εως ού επιτέλει έπαυσαν παντελώς, διότι η χείρα αφετέρου είχεν εισάξει τα τέκνα αυτής μετά του υιοθετηθέντο παρά αυτής Γεωργίου ιστοί Ο μικρός βοσκός καταρχάς έδειξε ένα την συντινά εκ του περιορισμού ήταν όμως, συνηθίσας εις το των βίων βίον, επεδόθη εις την σπουδήν. Τον αυλόν όμως, ουδέποτε έπαβε παίζον, και εν τη σχολείε τη. Ις της ανέσεως και διασκεδάσεως, ούτως πάντοτε η σχολείτο μετ' αυτού, αναπολώντα της προτέρας αυτού ζωής. Δια των διαφόρων αυτού συνθέσεων αστινάς έμελπεν. Ήχων παρέλθει έτη τρία και 4. Τα μικρά είχων μεγαλώσει. Εν ταυτό δε και γνώσεις αυτών επολαπλασιάζοντο. Ο μικρός βοσκός έδειξε τόσην επιδεξιότητα εις τα γράμματα, ώστε ουχή μόνον η το επιμελέστερος εις την τάξη αλλά και κατά δύο έτη είχε προϋβαστεί, ούτως ώστε βρίσκετο πλέον εις την αυτήν τάξιν μετά των θετών αυτού αδελφών. Ούτως είχε τελειοποιηθεί και εις των αυλών το σούτον, ώστε ύβλη πλέον λίαν εν τέχνος τεμάχια αρκούντος λαμπρά. Ο διδάσκαλο της μουσικής εν τη σχολή προέβλεπεν ο μουσικών μουσικό τάλαντον έκρυπτεν ο πρώην ποιμήν. Εν τη σχολή, ούτω αφετέρου το σούτον είχε εφελκίσει την έννοια πάντων, των τεμαθητών και διδασκάλων, ένεκα τη επιμελία και ικανότητα αυτού των αυλών ώστε μόλις εξήρχοντο εις το διάλειμμα και εν το άμα πάντες οι μαθητέ τη σχολής περιεκύκλουν αυτόν όπως παίξει τον αυλών αυτού. Ούτως τότε άνευ μεγάλων παρακλήσεων, ύβλη ιδίτατα, ότε μεν τέρπον αυτούς δια των ιδέων αυτού τεμαχίων, ότε δε εμπνέουν τη μελαχολίαν η ευθυμίαν και όρεξην προς χωρών, το τι έκτακτον, ο Σάκη ούτω ήρχιζε ένα μέλπιδια του αυλού αυτού. Και αυτοί οι διδάσκαλοι, ουχή σπανίω, εφελκύονται εκ τη τέχνη του βοσκού. Το όνομα αυτού κατέστη γνωστότατον, ουχή μόνον εις την πόλη Ντάφτην, αλλά και εις απότερα μέρη, όπου έγραφων οι μαθητέ προ του γονεί αυτών πάντες ήθελαν να γνωρίσω σε αυτόν εκ του πλησίον, να ακούσω σε αυτού, έλποντα. Η μέραντινά αυλών, ω συνήθω κατά το διάλειμμα παρά την σχολήν, εν το μέσο των μικρών αυτού φίλων μαθητών, είχε προσελκύσει εκεί μέχρι συνοστισμού πάντα σχεδόν τη πόλειο, του πέδα, διαβάτα, ω και αυτού του διδασκάλου, κατακυλών τα ότα αυτών δια των θείων ήχων του αυλού αυτού. Η ώρα της επιστροφής εκ του διαλύματος είχε παρέλθει. Αλλού τι είχον αφαιρεθεί εκεί. Μη ἐξερουμένων, μη δαυτών των διδασκάλων. Επιτέλει ειδώντες η παιδαγωγή ότι η ώρα παρήλθεν ή θέλησαν να οδηγήσω εις την σχολήν. Αλλή το αδύνατον εκ του σύρφετου εκείνου. Πάντων αντιτινώντων και μη επιτρεπώντων βία τούτο ή το αληθός έκτακτος εκείνη η το εκτακτος εκεινη η εκτακτος δε και η αυτού, διήσε φίλ και εν έκαστον ιδόντα αυτών. Η ώρα είχε παρέλθει αρκούντος, ότι ο μικρός είχε πλέον αποκάμει παίζον. Το δε πλήθος επέτρεψε την αναχώρηση αυτού, Συνοδεύσαν αυτόν μέχρι σχολή μεταφωνών και επιθυμιών. Έκτοτε ή το απηγορυφμένον αυτόν να εξέλθει, ει μέρο, διότι διέρχονται διαβάτε και αυλοί ει τη αυτά μέρη των αυλών αυτού. Πάντα χώθενε το προσκλήσει αυτό. Αλλούτος ουδαμού απήρχε το ημί, όπου επέτρεπον αυτό οι αναλαβόντες την διαπαιδαγώγησην αυτού. Όπου δε φένετο, το πλήθος σύσσωμων έτρεχε, όπως ακούσει αυτόν, οι ίδιοι το συμπαθέ αυτού πρόσωπον. Ε, επεφημίε όμως αυτε, εμεγάλε μεγάλη τιμέ α περιεπείουν αυτό. Η εύνοια είναι απέκτησεν Ένεκα της επιμελίας και ικανότητος αυτού Επέσυρον των φθόνων Των θετών αυτού αδελφών Ούτι γνωρίζοντες Ο οποίος της ήτο Και ιστή τι Και ότι ιός βοσκός ον, ετοιμάτω και προετοιμάτω περισσότερων αυτών, ήρξαν το βλέποντες αυτόν ουχί Δεν παρήλθε πολλής χρόνος και οι σχέσεις αυτών είχον παντελώ διακοπεί. Αντί δε να ευχαριστώνται, το σου κατελήφθησαν υπό φθόνου ώστε ο ίσεξ αυτών έπεσεν ασθενείς. «Ναι», είπεν στην χείραν αυτού μητέραν, «ενώσο ο χιδαίος εκείνος βοσκός θα είναι υπό την προστασία σου, ουχή μόνον δεν θα αναλάβω ποτέ, αλλά και ο θάνατος τάχιστα θα με εφαρπάσει εκ των αγκαλών σου». Η χείρα βλέπουσα ότι ουδέν δύναται να κατορθώσει και ότι χάριν του βοσκού θα έχανε και το δεύτερον τέκνον η αγκάστη επιτέλει να διακοινώσει αυτό ότι πλέον απαλλάσσεται από τις ευθύνε να θεωρεί αυτών θετών ιών. Η είδηση σ' αυτή προεξένισε να αυτό με λύπην ως ειν επόμενον, αλλά να υποταγεί. Αλλά τι η δύνατο να πράξει αποστάτευτος, να αναλάβει την προτέραν αυτού εργασίαν, πλέον ή το αδύνατον, υπελείπετο δε μόνον εν έτος προς αποπεράτωσιν τον εν τη σχολή ταυτή αυτή σπουδών. Διεκκίνωσε λοιπόν τούτο τότε ιστού του αυτού, ζητών βοήθιαν παρά αυτών το άμα ευρέθησαν άπειροι ευεργέτε, οι οποίοι ανέλαβον την συντήρηση αυτού ου μόνον εν τη σχολή ταύτη, αλλά και αλλαχού Κατά το διάστημα τούτο οι ή της χείρας έχουν παρετήσει το οικοτροφείον τούτο, μη δυνάμει να υποφέρωσιν την δόξαν του βοσκού, ώστις με τα δύο ετών απεφύτισε πλέον τη σχολή σταύτης. Κατά τα απολυτηρίους αυτού εξετάσεις, τη παρακλήσι πολλών εκ των τα πρώτα φερόντων πολιτών, ο Γεώργιος όφιλεν, όπως δημοσία, αυλήσει τεμάχιον την άποχαιρετη Τούτο είχε γίνει γνωστόν δια των εφημερίδων και έκαστος πλέον περιέμενε μετανυπομονησία την ημέραν. Καθήν θα ήκουε του βοσκού αυλητού και θα έβλεπε το συμπαθές αυτού πρόσωπον εκ του πλησίον. Η μέρα αυτή ηγεν έλθει. Ενωρί έτσι, έτρεχε το πλήθος, όπως καθέξη θέση ενώσο το δυνατόν πλησιέστερον αυτού. Η μεγάλη και εστολισμένη αίθουσα της σχολής το πλέον πλήρης και ενώ οι σέτι δεν είχαν αρχίσει εξετάσεις, διεινεκώς εξυκολούθουν προσερχόμενοι ακροατέ. Υπήρχε Υπήρχεν αρκετόν πλήθος και εξάλλου πλησίον πόλεων, επειδή εγνώριζον εξακοής το όνομα αυτού. Ή το κίνδυνο μήπως καταπέσει το κτίριον εκ του βάρους του όχλου. Η πόλις αυτή ποτέ... Δεν είχεν ήδη το σούτο πλήθος Επί το αυτό Διόπερ Οι διευθύνοντες την σχολήν Ήρχησαν να σκέπτονται περί του πρακτέου Το δε πλήθος δεν έπαβεν Αυξάνον Η ώρα Επλησίασαν ήδη Ἀλῖ το αδύνατο να ευχαριστήσει Τι Το σούτον πλήθος Όπερ επλήρου και αίθουσα Και αυλήν Και δρόμον Μάλιστα δε, φόβος υπήρχε μήπω συμβώσει δυστυχήματα. Εν τω μεταξύ οι εντιαυλοί το βοόντε, όπω παίξει των αυλών αυτού ει τον εξώστην, είναι και ούτε ακούσωση. Οι έσοδε ευώων ότι τούτο ή το αδύνατον ώστε το σκάνδαλον ή το πασιφανές. Ο διευθυντής τότε, ανήρ δραστήριος ή να προλάβει το κοινόν, υπεσχέθη εις τους ότι ο βοσκός αφού παίξει εντός της αιθούσης, θέλει εξέλθει και εις τον εξώστην και ούτω εν μέρη καθυσίχασε τον όχλον εκείνον. Ούτι μετενόησαν δια το ότι ανήγγυλαν δια της εφημερίδο δεν ήλπιζον όμω να σειρεύσει το σούτον πλήθο. Τέλο πάντων, αφήκαν κατά μέρο πάσα τα σετέρα σε, σε τελετά και εξετάσει, επειδή έκρινον καλύτερον να αρχίσω συνειυθύνση εκ του αυλού, ή να το δυνατόν δώσωση ταχύτερον πέραση στην επικίνδυνο τάφτην συναυλία. Εν τω μεταξύ, ο βασκό εφάνει δηλώσει στο ορισμένον μέρο. Χειροκροτήματα ήρχισαν και επιφημίε, ή τα μεγάλη και νεκρική σιγή επεκράτησε. Πάντων προσιλωσάντων του οφθαλμού επί του νέου του του μουσικού. Ο νέο, υποκληθή, έθιξε του δακτύλους αυτού επί του αυλού και ρίξα το αυλόν. εν την νεκρική εκείνης η γη, η το η μελήρητος φωνή του αυλού, η της επλήρου την καρδίαν αυτών ενθουσιασμού, η μελαγχολίας, η ζωηρότητος, είγε και έφερε την ψυχήν των ακροατών, η επίδραση σ' αυτή της φωνής του αυλού εναργέστατα απεικονίζεται επί του προσώπου εκάστου. Ο Πέρ κατά μελωδίας ελάμβανε και διάφορα χρώματα. Ο Βοσκός είχε αναποπερατώσει πλέον εντεμάχιον και μόλις ήρχισε το τελευταίον, το και από χαιρετιστήριον επικαλούμενον και μελοποιθέν παρά αυτού του ιδίου επί τη ορτή τάφτη, οτε οικούστηση ρηγμός της και ταραχή εν τη αριστερά πλευρά της αιθούσης. Πάντες έστριψαν την προσοχήν αυτών εκεί. Φωνέ διαπεραστικέ και οξύε οικούστησαν. Το δε πλήθος σύσσωμων εγκαταλείψαν τον αυλητή ήρξα το ζητούν σωτηρία. Οι πλησιέστεροι όμως αυτό προσεπάθωνα επιβάλλωσης υγιήν μεν εις το πλήθος προτροπήν δε το νέο ή να εξακολουθήσει, αλλά ο κίνδυνος ή το προφανείς. η αριστερά πτέρυξ μη δυνηθείσαν ανθέξει το τόσον βάρος. Είχε να αρχίσει ενδύδουσα. Τότε πλέον πάντες ήρχισαν εν βία να εξέρχονται. Ο δε δια της οπιστή αστήρας δρομαίος εξήλθε και έγινε το άφαντος. Το πλήθος δεν είχε νησέτη δυνηθεί να εξέλθει. Ουδέν απευκταίον συνέβη, εκτός ο λυγής ουχή λόγου αξίων ασφιξιών, ένεκα του συνοστισμού. Ήδη οι εντιαυλοί ήρξαν το βοώντες. όπως αυλητής εξέλθει στην την αυλήν και εν το υπαίθρο αυλήσει. Αλλά αυλητή έλιπεν έλειπεν, είχε γίνει άφαντος. «Ο Αυλητής! Ο αυλητή! ο αυλητή! φωναζουν Τα δέχειρο κροτήματα και φωνέ ήσαν ουρανομίκης. Ήτα επεκράτησε σιγή. γη. «Ιδού έρχεται», ιπον, «αλούτος άφαντος». «Δεν φεύγομεν, ιπον. αν δεν τον είδομεν, τον θέλομεν επιμόνος, πού εκρύβει». Ήρχησαν απειλούντες των διευθυντήν. Ο διευθυντής δε, ως και οι λοιποί καθηγητές, εφοβήθησαν εκ των κραυγών του όχλου και επί τη προφάση ότι θέλουν να αναζητήσει αυτόν, εγένοντο και αυτοί άφαντοι, εγκαταλείψαντες τα πάντα εις την διάθεσιν του εξηριθισμένου και επιμόνος τον αυλητήν αναζητούντος όχλου, ώστις τότε επιμάλλων εξοργίστη φωνάζον και κραυγάζον, αλλά επιτέλει βλέπουν ότι παρέρχεται η ώρα Ήρξα το διαλυόμενος και ο λίγον κατ' ο λίγον ολοτελώς η σχολή. Τιού τον πέρας έσχον εκείνε εξετάσεις.